Όλοι συγγνώμη κλαίω τώρα από το τραγούδι που βάλατε Χάσαν τη βουλιά τους Εντρέπομαι για την κατάδια μας Και να το βάζετε συχνά Συγγνώμη που κλαίω γεια σου Γεια σα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Βαρτένο. Πέστε σε αυτά, σε αυτούς εκεί που κάνουν εκπομπή. Δεν βλάπτει λίγο, λιγότερη μικροψυχία. Τέτοια μιζέρια, τα παιδιά 25 έχουμε. Δηλαδή, τίποτα, κανένα ουρανικό, τίποτα να μην είναι. Δεν είμαι χρυσαβγίτη που τα λέω αυτά. Αλλά λίγη περισσότερη μεγαλοψυχία δεν βλάπτει. Να διακομωθούμε το μαλλιάκι και το παπαθρέστα και το μεσολόγιο και τα πάντα έτσι. Γιατί είμαστε κάτοικοι των πλούσιων προαστίων. Αυτό πώ προκύπτει. Ο που προκύπτει? Ναι. Πολύ δηλαδή, όποιο. Ποιο έχει ξυπνάδα ζει στα βόρεια προάστια. Ξέρω, μπορεί μπορεί είναι... να λε ότι δεν είσαι χρυσαυγίτη. Είναι... Και να μην είσαι όντω. Βαθιά μέσα όμω, φίλε, άστα. Ορίστε. Περαστικά λέω. Καλαγέ δεν σου κερατάεις. Αυτό έστω. Αντί να μην πω τώρα, ναι, που τόση. Δεν τρέβεσαι λιγάκι. Μα καλάδε του κερατά. Μα κάθορισε το αρχένα. Έλα να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά που ακούω εγώ για κρίση, απεργίε, που μένουν χωρί δουλειά και όλα αυτά. Θέλω να σου. Γιατί να σε ενδιαφέρουν να πάνε να ψοφήσουν να μείνουν άνεργοι. Θέλω να σου ερωτήσω κάτι πολύ σοβαρό. Τα αγριοπάπαρα έχουν θερμίδε γιατί θέλω να παρελάσω. Τα έφαγε. <laughs> τα έχει φάει ήδη. Μην τα δοκιμάσει πριν από παρέλαση. Το γράφει πάνω η συσκευασία. <laughs> Μην τα δοκιμάσει πριν από παρέλαση. Οποτεδήποτε άλλοτε. Δηλαδή, 28η, 25η και gay parade δεν τρώμε αγριοπάμπλα πριν. Α, δεν τρώμε. Όχι. Ακούσα την κυρία που φοβάται για το σπίτι της, μην το χάσει. Πείτε τους ότι να μην φοβούνται, γιατί το σύστημα δεν του ενδιαφέρει να σου πάρει το σπίτι. Του ενδιαφέρει να φοβάσει ότι θα σου πάρουν το σπίτι. Τον άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να χάσει, δεν τον θέλει το σύστημα γιατί είναι επικίνδυνος, Κατάλαβε. Μην φοβάσετε, παιδιά. Θέλει να είσαι μεγάλο, σαν και σένα δεν είναι άλλο. Όλα αυτά για τον Έλληνα. Να σου πω. Έχω ακούσει και έχω ακούσει. Να σου πω, όχι, θυμήθηκα το ότι φάρσαρε με τη σημαία στο γαλαχωριό. Με το που έλεγε να φωνάζει θέλει να είσαι μεγάλο, σαν και σένα δεν είναι άλλο. Α, εγώ το είχα πει, ναι, το ξέχασα. Ναι, να σου πω. Αν εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στου πελάτε και δουλεύω κάπου σε μια εταιρεία και πηγαίνω κάθε μέρα στου πελάτε και λέω και κάνω Τι γνώσου του αφεντικού μου. Ποιο θέλει, εγώ ή το αφεντικό μου με κρατάει. Εσύ ο εργαζόμενο? Εγώ είμαι ο εργαζόμενο. Εσύ ήρθε, εσύ, εσύ, εσύ τέλειωσε, έκλεισε. Α, εγώ θέλω, έλα. Ναι, ναι, ναι φταίω, κατά πλειοψηφία εγώ, εγώ, βγήκε η απόφαση. Φταίει, εσύ, σταμάτα, φταίει. Καλά, καλά, εντάξει, έγινε, έγινε. Ευχαριστώ. Όχι, ποιο θέλει, το αφεντικό, δεν ήξερε. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μου κρατάει. Βλέποντο Γεωργιάνη στο Sky και στο Μέγα να είναι σαν στάρ του Σινεμάρεα η Ερετόλη. Ενώ τι είναι. Ε. Σαν στάρ του Υπουργείου. Ναι, αλλά... Ότι ο Άδωνη διαπρέπει σαν υπουργό, σαν βουλευτή, σαν πολιτικό, σαν τι. Μπορεί να πει ότι είναι ο νούμερο ένα τηλεβιβλιοπόλη μα. Αυτό το δέχεσαι. αβίαστα Γιατί ο... όχι, έχουμε καλύτερο. Να, δικό σου Άδωνη. Μπρε ο Τράγκα, γιατί δεν του βαλάκι μαντέκα στο μάτι, λίγο κραγιό στα χείλια που δεν είχετε χείλια, ούτε φρύδι, είχετε τίποτα δεν είχερε. Σαν Μογγολία έχει σκέπιντα να βάλει και αυτόν οι ίδιοι είναι. Και ξέχασε να μα πει ο κύριο Γεωργιάδη. Ο ΣΥΧΑΜΕΡΟΣ, ό,τι και οι... Α, αυτοί λέει που κάνα την Επανάσταση του 21 Ήτανε και αυτοί κομμουνιστές, το ξέρασα να το πει αυτό το πράγμα Ήταν κομμουνιστής ο γέρος του Μοριά? Ξέρω εγώ, από αυτό λέω να τα περιμένεις Εγώ νόμιζα ότι ήτανε μόνο το άλλο, όχι και κομμουνιστής Αλλά τέλος πάντων, δεν ναι. θέλω να τα θείξω Ναι, ναι, ναι. Άντε, γεια! Γεια Για... Ο Απόστολο Πέτρο εκεί. Όχι, ο Απόστολο Κάπλο. Και εγώ είμαι Απόστολος Απόστολο Μπα. Έτσι με λένε και με ένα συνωνυμία. Κοίτα να δει. Να γνωριστούμε. Αμαρτία είναι. Λοιπόν, από τον Παράδεισο τηλεφωνώ. Τι, που σου ξύδικο? Το Σινεμάρε. Live stage. Α, τι. Το Σινεμάρε. Το Σινεμά ο Παράδεισο, μάλιστα. Εγώ είμαι αυτό. Ποιο είσαι ο Τζουζέπε, ο Είναι ορέο μπουλούκο. Αχού είσαι και μέρα αλλά κακό γουστο. Και μου αρέσει να βλέπω και το βενιζέλο γυμνο και το στραβότο σαμάρα και το λελάκια. Γουστάρω. Να ξεράσω τι θα γίνει. <Τι οι που λένε για τους Μου ότι απέναντι για μια απέναντι. Στο ζάνιο του Πειρά, πάλι το ίδιο. Φαντάζομαι ο Άδωνης θα πηγαίνει να εγγενιάζει και από τα ιδιωτικά. Γιατί όλη δουλειά απέναντι γίνεται, αυτό είναι γνωστό. Πήγε τώρα στο φτερό στον Ευαγγελισμό το τομογράφο ναι. Σου λέει του δίνω δύο μήνε ζωή, θα το αποαξιώσουμε μετά Τσουπ απέναντι στον ιδιωτικά. Διότι. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα έτσι, να κάνετε μια κουβέντα στο στον Αποστόλη στην Ελληναφρένεια και τώρα για το μεγάλο τσίρκο και η θεατρική ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου που ωρίαλ είναι στο Μαρούσι θα παρουσιάζει το έργο την Τετάρτη 26 του μήνου στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγεία με σοντανή ορχήστρα. Τι ώρα? 8 η ώρα Αμφιθέατρο Υπουργείου Υγεία. Τετάρτη, οκ, okay. να σε καλά. Τετάρτη 26 του μήνα, ευχαριστώ. Yeah. Για μια διευκρίνηση παίρνω σχετικά με τους ενστόλους. Εμάς! Τους ενστόλους. Για πες! Λοιπόν, σχετικά με του στρατιωτικού, θα το πάρουν, επειδή σου έχουν βάλει ένα πλαφόν από τη τιμή αυτή και κάτω θα το πάρουν, θα το πάρουν γύρω στο 10% των στρατιωτικών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αυτοί που είναι ελεύθεροι, που δεν έχουν ακόμα οικογένεια, που δεν έχουν παιδιά. Οπότε, πρακτικά δεν μα βοηθάει σε κάτι. Είναι διαφημιστικό τρίκ. Το παίρνει ένα στου 10 και αυτά που είναι ελεύθερο, χαμηλόμιστο, εμεί που έχουμε οικογένειε και παιδιά, παίρνουμε τα κοκκίμα. <συμπ> elares 24 ore o Γκρινιάρα είσαι. Πες μου τον οροσκόπο σου. Ε, είμαι ο οροσκόπο, δεν όσο mm, Γι' αυτό. Επειδή και... δεν υπάρχετε, λέγε. Να σου πω, όποτε μπορείτε, κάτε μια ενημέρωση για αυτό που θα γίνει στη Μεσόγειο με τα χημικά. Και αν μπορεί, παίζει ένα βιντεάκι στο YouTube με τη συγκέντρωση που έγινε χθε. Με κάποια πραγματάκια ωραία που λέει ο Γιάννη Αγγελάκα. Πού έγινε αυτό, Έγινε. Α, αυτό, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εχθέ, λοιπόν, στην Κρήτη, στη Λεβεντογένα, κανονίσανε εκεί διάφοροι φορεί. Μέσα σε αυτούς ήταν εκεί η περιφέρεια, να μαζέψουν 10.000 κόσμο στο τη Μάνα, μακριά από οπουδήποτε. Μονή Αρκαδίου, είναι στο ορεινό ρέθιμνο. Οπου ουσιαστικά τι κάνανε αυτοί. Απομονώσαν τον κόσμο, ο οποίο έχει όλη την όρεξη να, να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει στη Μεσόγειο και πιθανότητα θα έχει θέμα και στην Κρήτη. Και ουσιαστικά να εκτονώσουν την οργή του κόσμου για αυτό που πάει να γίνει σε ένα μέρο που δεν έχει συνεπει για τον τουρισμό, ούτε θα το μάθει κανεί. Εκεί βρέθηκε ο περιφερειάρχης ο Αρναουτάκη και διάφοροι άλλοι τοπικοί φορεί. Χορεύσαν εκρητικού και κτλ. Κάνανε τελ Μάζεψαν ψήφους και τα, και τα, και τα Ο μόνος ας πούμε που γήγε για τις απεχήμα ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας και ήταν και το ωραίο που έλεγε το... θυμίσαι μου ποιο τραγούδιο έχει πει για το Το ερετικό.